και του ήχου, το του. το πνεύμα της αληθίας, ο πανταχού και τα πάντα και ζωής χωρηγός, και και να Λοιπόν, θα βάλω μερικα, μερικά καρικλάκια εδώ. Να, λοιπόν, θέλετε να ερωτήσετε κάτι. είχαμε αναφέρει τις τελευταίες συναντήσεις μας τα σχετικά με τις διαπροσωπικές σχέσεις ε, μιλήσαμε, δώσαμε πολλά στοιχεία από ψυχολογικής απόψεως ε, τώρα όμως είναι σειρά ε, να τοποθετηθούμε κατά κάποιον τρόπο και από πνευματικής απόψεως γιατί η στάση ζωής που επιλέγουμε σαν προσωπικό γεγονός καθορίζει τη ζωή μας αφορμή θα πιάσουμε ε, από ένα στίχο κάποιου ψαλμού του Δαβίδ που διαβάζουμε στην κηδεία Είχαμε κηδεία χθε και μου καρφώθηκε αυτός ο στίχο. Λίγο στίχος αυτός Ενίσταξε η ψυχή μου από ακηδεία, βεβαίω είμαι εν τη λόγη σου. Εχαλαρώθη ο ψυχικός μου τόνος λόγω αθυμία. Ενίσχισέ με για το λόγο σου στην ατονία αυτήν ο ψυχικός μου κόσμος έχει ατονίσει, έχει χαλαρώσει έχει οδηγηθεί σε μια κατάσταση ύπνοσης, αδιαφορίας, ακηδίας. βεβαίωσόμαι, στήριξόμαι, στήριξέ με, ενίσχυσέ με κάνε με να νιώθω σιγουριά για το γεγονός της υπάρξεός μου με τον λόγο σου ερμηνεύοντας κάποιοι πατέρες αυτών των στίχων δεν είναι κάποια πράγματα το οποίο είναι σημαντικά καταρχήν αυτή η χαλάρωση η αποχάβνωση της ψυχής καθορίζει όλη τη ζωή μας όλες τις ενέργειές μας το πως θα μιλήσω στον άλλον πως θα εργαστώ πως θα διασκεδάσω πως θα διαπραγματευθώ τη ζωή μου έχει να κάνει με την εσωτερική κατάσταση έχει να κάνει με την εσωτερική διάθεση δεν μπορούμε να αποσυνδέσουμε τις πράξεις μας από την εσωτερική μας κατάσταση μάλιστα οι πράξεις μας, οι ενέργειές μας οι αντιδράσεις μας μαρτυρούν και την εσωτερική μας κατάσταση και βεβαίως θα δούμε στη συνέχεια πως η πράξη η οποία συνεχώς μας κρίνει η πράξη που αποτελεί στην προσωπική μας κρίση τη διαρκή είναι η προσευχή στην προσευχή διαρκώς κρινόμεθα θα δούμε λοιπόν ότι η εσωτερική μας κατάσταση καθορίζει και τις συνεργές μας αφελώς και επιπόλαια σκεπτόμενοι κρίνομεν τον εαυτό μας τις πράξεις του ή άλλους ανθρώπους απλώς κρίνουμε τις ενέργειες αυτόνομα από το γεγονός των προσωπικών του ανθρώπου δηλαδή βλέπουμε κάποιον κάνει κάποιες εγκληματικέ ενέργειες, τις ελέγχουμε και τις κρίνουμε ξέχωρα από το πρόσωπο του ανθρώπου όταν στην εκκλησία ελέγχεται η αμαρτία δεν ελέγχεται απλώς η εκτέλεση της αμαρτίας που αποτελεί σύμπτωμα αλλά παραπέμπεται στη ρίζα της αμαρτίας που υπάρχει μέσα στην καρδιά μας δεν θεραπεύονται αμαρτίες θεραπεύεται πρόσωπο έτσι είναι πολύ σημαντικό να γυρίσουμε μέσα μας και να ασχοληθούμε με την ψυχή μας ενίσταξε λοιπόν η ψυχή μου από ακηδίας, Βεβαίω όμαι εν της σου η συνεχής προσβολή της ψυχής από την θλίψη και από την αμαρτία οδηγεί στην ακυδία όταν ο άνθρωπος χρονίσει εις τα πάθη και δεν τα αντιμετωπίζει και αφήνεται σε αυτά παράλληλα με την θλίψη που η στενοχώρια είναι σύμπτωμα της αμαρτίας το πρώτο πράγμα που καταδικάζει ότι ο πρώτος που καταδικάζει τον άνθρωπο τις πράξεις του είναι η συνείδησή μας η συνείδησή μας μας τύπτει μας ελέγχει διαμαρτύρεται φωνάζει κυρίως δε γιατί η αμαρτία δεν είναι ο φυσικός τρόπος ζωής μας η αμαρτία μας διαστρέφει τον Λόγο ύπαρξή μα και διαστρέφει την φύση μας Δεν είμαστε φτιαγμένοι για την αμαρτία είμαστε φτιαγμένοι για τον Θεό Η αμαρτία μας είναι η απώλεια της αρχοντιάς της αξιοπρέπειας της αριστοκρατίας της ψυχής και στενοχωρεί ο άνθρωπος γιατί νιώθει ότι χάνεται και δεν θέλει να αποδεχθεί την αμαρτία γιατί ξέρει ότι δεν είναι γι' αυτό φτιαγμένος. Δεν είναι αυτό η φύση του και αντιδρά ο άνθρωπος και έχει θλίψη; Το ότι δεν αποδέχεται ο άνθρωπος την αμαρτία του δεν είναι μόνο γιατί δεν είναι ταπεινός. Αλλά γιατί νιώθει ότι εξέπεσε και δεν είναι εκεί η θέση του. <coughs> δεν μπορεί να το δεχθεί εύκολα. Λοιπόν αυτό φέρνει μια θλίψη. Φέρνει μια στενοχώρια η στενοχώρια αυτή όταν δεν μπορούμε να τη διαχειριστούμε σωστά να γίνει μετάνοια δεν έχουμε διάθεση να αντιδράσουμε να αγωνιστούμε γιατί είμαι ράθιμοι υποπίπτωμεν ιστο πάθος της ραθιμίας, που η ραθιμία φέρνει τη λύθη τη λισμοσίνη του στόχου μας η ραθιμία φέρει τη λύθη ξεχνούμε γιατί είμαστε φτιαγμένοι αυτά λοιπόν η θλίψη και η αμαρτία, η θλίψη της αμαρτίας, οδηγεί στην ακιδεία, στην τεμπελιά. Χαυνουμένη, λέει η πατέρες μας, η ψυχή τον ύπνο εις Όταν αποχαυνωθεί ο άνθρωπος, η συνείδηση του ανθρώπου, η ψυχή του ανθρώπου, οδηγείται στον ύπνο. Κοιμάται. Είναι σε νάρκωση. Τι σημαίνει αυτό. Είναι συγχυσμένος ο νους του ανθρώπου. Δεν έχει διάκριση. Να ξεχωρίσει τι είναι ζωή και τι θάνατος. Τι είναι φω και τι είναι σκοτάδι. Και ζει απροσδιοριστα, αόριστα και αδιάκριτα. Ζει τον έφο το εσωτερικό που δεν τον αφήνει να δει καθαρά. Η αμαρτία, ποια είναι τα συμπτώματά της. Παχαίνει ο νους μας. Σκοτίζεται ο νους μας. Και δεν μπορούμε να διακρίνουμε Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε Ο δε λένε Επάγει στον θάνατο Και ο ύπνος οδηγεί στον θάνατο Το πνευματικό θάνατο Λέει λοιπόν ο Πατέρες Νησταγμός εστιν ψυχής λογικής Αμέλεια αρετών Ότι ο άνθρωπος δεν έχει Διαφέρον για τις αρετές Όχι αρετές ξέχωρα από το πρόσωπο και τη σχέση με τον Χριστό σε μια διαδικασία ενός απρόσωπου ηθικισμού αλλά η αρετή ως η οδός ο δρόμος που μας οδηγεί στον Χριστό. Όχι ο δρόμος που μας οδηγεί στον εαυτό μας για να αυτοδικαιωθούμε αλλά είναι το άνοιγμά μας εις τον Θεό. Νισταγμός λοιπόν εστήν ψυχής λογικής αμέλεια ρετών. Είναι ο που χάνουμε τα λογικά μας. Διδάσκει, λέει ο Μέγας Αθανάσιος, διδάσκει ω το πνεύμα της ακιδείας ούτε στην άλλος εκβαλεί ή εκ τον μελέτη των θείων λόγων. Δεν μπορούμε να βγούμε από το πνεύμα της ακιδείας παρά μόνο με την μελέτη των θείων λόγων. Βεβαίω στηριξόμε. Δια των λόγων σου Ο λόγος έχει αυτήν την δύναμη Την θεραπευτική δυνατότητα Για να ενεργοποιείται ο άνθρωπο, Να ξυπνά ο άνθρωπο Να αφυπνίζεται Και να ζωντανεύει η διάθεσή του Χωρίς τη μελέτη των λόγων του Θεού δεν υπάρχει δυνατότητα ζωής. Δεν λέει ότι ο λόγος του Θεού είναι ζωή. Είναι ρήματα ζωής αιωνίου. Αλλά δεν είναι ο λόγος του απλός. Όταν λέει εν της σου. Ο λόγος του δεν είναι απλώς μία διαδικασία και η μελέτη του λόγου του, μία διαδικασία ανάγνωσης, μία διαδικασία ικανοποίησης, απλώς του διανοητικού μέρους της ψυχής μας. Αλλά ολόκληρος ο άνθρωπος μετέχει, κοινωνεί του λόγου του Θεού. Πώς γίνεται αυτό. Μελετούμε το λόγο του Αλλά αυτός ο λόγος του υπάρχει για να μας γίνει βίωμα Να γίνει η ζωή μας Προϋπόθεση αυτού είναι η χάρη του Θεού Δεν μπορούμε απλώς έτσι διαβάσαμε, μάθαμε, κατανοήσαμε δεν κατανοείται ο λόγος του Θεού απλώς, αλλά Κοινωνούμε ζούμε, μετέχουμε τον λόγον του. Ο κάθε λόγος του Θεού είναι ο λόγος του Χριστού, Θεία κοινωνία που υψώνει τον αμνό ο ιερέας και λέει ο μελιζόμενος και μηδενερόμενος, ο εσθιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος, και τους μετέχοντας αγιάζουν. Σε κάθε κομματάκι εκατοστό του σώματος και του αίματος του Χριστού βρίσκεται όλο ο Χριστός. Έτσι λοιπόν σε κάθε λόγο του Κυρίου μα είναι όλος ο Κύριος μας. Είναι όλος ο Χριστός. Και η λόγοι του είναι συνεχής αποκαλύψει του προσώπου του Χριστού. Αυτή όμως η αποκάλυψη προϋποθέτει την Χάρη του Θεού και η χάρη του Θεού ελικίεται δια της προσευχής τι είναι η προσευχή είναι εκζήτησης επιπώθησης του Θεού ποθώ τον Θεό ζητώ τον Θεό ζητώ την χάρη του Θεού για να μπορέσει η χάρη του Θεού να καρποφορήσει για να μπορέσει η προσευχή να ελικίει τη χάρη του Θεού χρειάζεται και το ασκητικόν φρόνημα που εκφράζεται κυρίως με τη μετάνοια το ασχετικό φρόνιμη άσκηση είναι η μετάνια. που η μετάνια τι είναι είναι το ξέντημα η απέκτηση της δικής μας δυνάμεως για να δυθούμε τη δύναμη του Θεού λέει μακαρύ καθαρή την καρδία ότι αυτοί τον θεονόψονται κάνουμε ένα διαρκή αγώνα να καθαριστεί η καρδιά μας από τα πάθη και αυτό είναι διαδικασία μετανοίας είναι διαδικασία συντριβή. η προσευχή είναι μετάνε και συντριβή είναι αναφορά της υπάρξεώς μας των Χριστό για να, για να ελκύσουμε τη χάρη του Θεού ούτως ώστε ο λόγος που αναγνώσαμε να γίνει ζωή να μας αποκαλυφθεί όχι όπως τα ακούν τα αυτιά μας αλλά όπως πραγματικά είναι και αυτό θα μας στηρίξει. Δεν είναι αρκετό ο άνθρωπος να διαβάζει και να ικανοποιεί τη σκέψη του χωρίς προσωπική άσκηση, μετανοίας και προσευχής δεν καταλαβαίνει το πραγματικό περιεχόμενο των Λόγων του Θεού ο άνθρωπος. Μπορεί να διάβασε 300 φορές την Αγία Γραφή τη μελέτη ξέρεις, να ξέρει να παίξει του στίχου, δεν λέει τίποτα αυτό. Αν δεν υπάρχει συντριβή και μετάνοια για να σου αποκαλύψει ο Θεός το πραγματικό περιεχόμενο των λόγων του που είναι ζωή, που είναι βεβαίωση, που είναι στήριγμα, τότε ο άνθρωπος μπορεί να ζει τη της τη γνώση Έτσι λοιπόν, διδάσκει ως το πνεύμα της ακυβίας ουκέστην άλλος εκβαλήν ή εκ της μελέτης των θείων λόγων στήριξόν με δια σου που γίνονται διώματά μου που είναι αποκαλύψις της ψυχής είναι ζωή αυτό λοιπόν που είναι σημαντικό είναι να ζωντανέψει ο λόγος του Θεού Πώς γίνεται αυτό Αν ξεκινήσει κανείς Την προσευχήν του Τον αγώνης προσευχής Ζητώντας αποκαλύψεις Δεν θα έβρει τίποτα Γιατί δεν μας ενδιαφέρουν οι αποκαλύψεις Μας ενδιαφέρει ο Χριστός Αν ψάχνει ο άνθρωπος Συμβολισμούς Και μηνύματα Μέσα από την προσευχήν του Χάνεται η προσευχή Ζει ο άνθρωπο την έπαρσήν του μέσα στι φαντασίε που υπάρχουν στην προσευχή. Στην προσευχή δεν υπάρχει κανένα καλό λογισμό. Όλοι είναι κακοί. Δεν υπάρχει φαντασία στην προσευχή. Δεν υπάρχει ιδέα στην προσευχή. Δεν υπάρχει λογισμό στην προσευχή. Δεν θέλουμε αποκαλύψει στην προσευχή. Δεν θέλουμε να μα στείλει μηνύματα ο Θεός στην προσευχή. Δεν είμαι θα αξίγει αυτά Όποιος προσεύχεται Και σφίγγεται Και κλίνεται στο ταμείο του Και ξαγρυπνά Περαδομένοντας κάτι εντό ο Θεός Ζεί την έπαρση Και τον εγωισμών του Και φαντασιώνεται Πως α αυτό που είδε Α αυτό που άκουσε ήθελε ο Θεό κάτι να το πει Και εσύ έτσι Την αρρώστια του άνθρωπος τον εγωισμό του ζει την ψευεδέστηση των αποκαλύψεων βλέπουμε κάτι και νομίζουμε πως είμαστε άξιοι να μας αποκαλύψει ο Θεός και πιστεύουμε πως αυτό είναι μήνυμα του Θεού φύσηξε το παράθυρο έσβησε η λάμπα είδα αυτό το, το, το, το κείμενο άνοιξε γράφει και μου στείλε μήνυμα ο Θεός καταρχήν πιστεύεις πως είσαι άξιος για αποκαλύψει. Πού είναι η μετάνια σου Πού είναι η συντριβή σου Εμείς μόνο συντριβή έχουμε να δώσουμε Τίποτε άλλο Ουκοι άξιος κληθείν ειώ σου Εμείς πιστεύσαμε πως είμαστε ή Και θα μας αποκαλύψει μεγάλα πράγματα ο Θεός Όταν ζητάς από τον Θεό σπουδαία πράγματα Δεν σου δίνει τίποτα Όταν δεν ζητά τίποτα σου τα δίνει όλα από προσανατολίζεται ο άνθρωπος από το στόχο του από το περιεχόμενο της προσευχής του που δεν είναι οι αποκαλύψεις που δεν είναι τα μηνύματα είναι ο Χριστός αναλύοντας καταρχήν ζητώντας ο άνθρωπος την ερμηνεία της ζωής του αναζητώντας ο άνθρωπος τις απαντήσεις από τον Θεό των λογισμών του έχει δύο πνευματικά προβλήματα πρώτο θέλουμε τον Θεό μας να τον κάνουμε του χεριού μας όπως και το πνευματικό μας, όπως και τη γυναίκα μας, όπως και τον άντρα μας. Να το διαχειριστούμε όπως εμείς θέλουμε. Θέλουμε να Θεό το χεριού μας αφενός. Και αφετέρου γίνεται πολύ πλοκός ο μας. Χάνει την απλότητα και ενότητα του. Και σαλεύει ο νους μας μέσα στη διαδικασία της πνευματικής μας πορείας. Να δούμε λοιπόν τι λέει ο Άγιος Ιωάννησης Κλίμακος περί της ακιδείας. Μη μας φαίνεται κάτι ξένο. Είναι βασικό μας πρόβλημα. Είναι η αρρώστια μας η ακιδεία. Για να δούμε τι λέει για να το καταλάβουμε. Λέει ο Άγιος Ιωάννησης Κλίμακος «Είναι ένας από τους κλάδους της πολυλογίας». Η πολυλογία γεννά την ακιδεία δηλαδή. Και μάλιστα ο πρώτος κλάδος της πολυλογίας Ακηδία λέει είναι παράλυση της ψυχής έκκλησης του νου οκνηρία και αδιαφορία προς την άσκηση <κυρίζει> δεν έχει ο, α, όρεξη ο να κάνει τίποτα και περιγράφει μετά αναλυτικότερα κάποια συμπτώματα και θα τα πούμε καταρχήν κεντρική αξίας για την ορθόδοξη ηθική είναι η άσκηση δεν είναι το κοινωνικό έργο δεν είναι το κήρυγμα είναι η άσκηση και να εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα ούτε να κάνουμε αυτά και να σας πω αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο ήρθε ο παπά διάβασε κάτι σας το λέει είναι εύκολο το πιο δύσκολο να κάτσει στο κελάκι να κάνει ολόκληρη το βράδυ και να δει τι γίνεται με τον εαυτόν του ούτως ώστε αυτά που λέγονται να είναι γέννημα κανείς συνέρχεται ερωτικά και εύκολα γεννάει παιδιά εύκολα ο πνευματικός λόγος πιο, πολύ, πιο δύσκολα γεννιέται μπορεί να γονίζει 40 χρόνια και να βγει ένα λόγος από την καρδιά σου τα παιδάκια εύκολα Πολύ τεκνοί στο ποιο να δούμε λοιπόν τι σημαίνει αυτό το πράγμα είναι η Ορθόδοξος άσκηση Η Ορθόδοξος άσκηση είναι Η σύνδεση Της ζωής μας Με τον Χριστό Τι σημαίνει αυτό το πράγμα Η σύνδεση Η προοπτική Η αναφορά της ζωής μας στο μέλλον τα αιώνα στα μέλλον αγαθά Και όταν λέμε μέλλοντα Δεν εννοούμε χρονικά τα μέλλοντα όταν λέει ο Κύριος μας ότι ο λόγος του είναι ρήματα ζωής αιωνίου σημαίνει ότι μπορούμε να γεύουμε το αιώνιο από τώρα να προγεύουμε τα μέλλοντα να προγεύουμε τη βασίλεια των ουρανών η Ορθόδοξος άσκηση δηλαδή είναι η σύνδεση του προσωρινού με το αιώνιο. Είναι η σύνδεση Της καθημερινής μας πράξης με τα μελλοντικά Έτσι έχει νόημα Η ζωή μας Δηλαδή ένα απλό πράγμα που θα κάνουμε Που θα αγοράσουμε κάτι Που θα κάνουμε μια εργασία, Που θα συνέληθουμε Το σύντροφό μας Που θα διαβάσουμε Που θα εργαστούμε Όλη η ζωή μας Είναι ένα δίλημα, θα μείνω στο τώρα και θα δω μέσα στο πλαίσιο των αισθήσεων μου το γεγονός και θα το δω ότι είναι ένα αυτόν μου γεγονός του τώρα το λύνω και τέλειωσε ή θα συνδεθεί με το αιώνιο και θα είναι αυτό που ζω το προσωπικό γεγονός μία Χριστοποίησης Της ζωής μου ή όχι Δηλαδή Μου τίθεται ένα δίλημα Ένα πρόβλημα Για παράδειγμα το πάρουμε Βλέπω μια κοινωνική ναδικία Λέμε ο χριστιανός Που αγαπάει τον Χριστό πρέπει να αντιδράσει Να αντιδράσει Με τέτοιων τρόπων Ώτος ώστε αυτή η οχι δηλαδη μου τιθεται ενα διλημα ενα προβλημα για παραδειγμα το παρουμε βλεπω μια κοινωνικη ναδικια λεμε ο χριστιανος που αγαπα τον χριστο πρεπει να αντιδρασει να αντιδρασει με τετοιον τροπο το ωστε αυτη η αντιδραση του Να είναι αποκάλυψη του Χριστού όχι αποκάλυψη απλώς της αυτόνομης δικαιοσύνης μου της αυτόνομης κοινωνικής δικαιοσύνης που λέει το μυαλό μου είναι η σύνδεση αυτού που θα τοποθετηθώ με τον Χριστό να είναι αποκάλυψη Χριστού αυτού αυτό. να είναι αποκάλυψη στο μελόντο του μέλοντος αιώνος να είναι αναφορά στα έσχατα αυτό που λέμε θεολογικά επομένως τα μελλοντικά τα έσχατα είναι το τώρα που το διαχειρίζομαι με τέτοιον τρόπο που είναι, να είναι αποκάλυψη του Χριστού στην καρδιά μου και στη ζωή μου μια άσκηση λοιπόν που δεν μα παραπέμπει στα μελλοντικά στο μέλλον τα αιώνα δεν φωτίζονται και τα παρόντα τα παρόντα ζωοποιούνται τα παρόντα ζωντανεύουν και χάνουν τον ισταγμό και την ακηδία εφόσον είναι μία αναφορά στα μέλλοντα είναι πολύ λοιπόν είναι πολύ σημαντικό οι τοποθετήσεις μας οι αντιδράσεις μας τα βιώματά μας να ελέγχονται ποια είναι η προοπτική τους Ποια είναι η αναφορά τους Οπότε Η άσκησή μας Είναι ένα διαρκής αγώνας Χριστοποίησης τη ζωή μας Είναι μια διαρκής αγώνας Η ζωή μας να έχει την εμπειρία Το μελόντο της αιωνίου ζωής ο τρόπος που θα αντικρίσω τον αδελφό μου που μπορεί με ένας αρνητικός περιφρονικός τρόπος εκείνη τη στιγμή είναι η απώλεια των αιωνίων εκείνη την ώρα ζω την κόλαση ζω την άρνηση του Χριστού τότε χάνω την αιωνιότητα εκείνη τη στιγμή αν η αντίκριση του αδελφού μου είναι μια τιμή ένας τιμητικό τρόπος Αναγνωρίζοντας και ένας σεβασμός, όχι απλώς ένας ανθρωπιστικός σεβασμός που καλοποιεί το συναισθημα, τη συναισθηματική μου αξιοπρέπεια και ψυχισμό αλλά ένας σεβασμός που τιμά τον άλλο υπαρξιακό σηκώνα Θεού εκείνη τη στιγμή ζω τα μέλλοντα εκείνη τη στιγμή είναι η αιώνια ζωή μπροστά μου, στην καρδιά μου ο σύντροφός μου, ο άντρας μου, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, είναι συνεχής προκλήσεις, αποδοχής ή άρνησης της αιωνιότητος. Δεν είναι μυθικό το ζήτημα, ούτε ψυχολογικό. Δηλαδή ισορροπήσαμε τα πράγματα, περνάμε όμορφα και τέλειως ιστορία. Ακόμη και μία καλή πράξη, που έχει τα στοιχεία της φιλανθρωπία, της καλοσύνη της δικαιοσύνης, εάν είναι υπόθεση της καρδιάς μου και μόνο του ηθικού προσωπικού ατομικού μέτρου μου αυτό είναι καταδίκη δεν είναι ζωή δεν είναι αιωνιότητα αν όμως είναι σύνδεση μπόλιασμα με τον Χριστόν, το την αποκάλυψη ζωής αυτό όμως και επανερχόμαστε στην άσκηση δεν είναι υπόθεση μιας βελτίωσης του ανθρώπου διανοητικής εν υπόθεση εσωτερικής ασκήσεως προσευχής Γι' αυτό ο Ορθόδοξος πρώτα διαλύεται στην άσκηση Οφείλει αυτό να κάνει Συντρίβεται στην άσκηση Φωτίζεται από τη χάρτη του Θου και μετά μπορεί να μιλήσει, Και μετά να συνδεθεί και μετά να ασκήσει κοινωνικών έργων Δεν είναι ωφέλιμος κοινωνικά ορθόδοξος χριστιανισμός δεν είναι καταξιωμένος ορθόδοξος χριστιανός, Γιατί κάνει καλούς χριστιανούς Που τους μορφώνει μέσα στη χριστιανική αναγωγή Αλλά οφείλει να πλάσει ανθρώπους παθιάριδες Με τη ζωή, με το Χριστό, με την αλήθεια Και αυτό δεν το μεταδίδεις εγκεφαλικά Το μεταδίδεις βιωματικά Αν είσαι σαν άνθρωπος στην προσωπική σου άσκηση Διαλημένος στην άσκησή σου Που θέλεις ο λόγος του να γίνει λόγος σου να μετέχεις να καινούσεις του λόγου. Η μελέτη λοιπόν είναι απαραίτητη. Είναι η αφορμή. Είναι το ερέθισμα. Είναι το κέντρισμα. Αλλά σε συνέχεια η μελέτη αυτή γίνεται προσευχή. Που η προσευχή είναι η πραγματική μελέτη. Η βάση λοιπόν της πράξης είναι η προσωπική μας άσκηση αναζήτησης και μετανία αλλιώς συγχύζεται ο νους και χάνεται διάκρισή του χωρίς την άσκηση την προσωπική χωρίς μετάνιαν σκοτίζεται ο μας παθαίνει σύγχυση πιστεύουμε στο λογισμό μας έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας μια εκτροπή για να το καταλάβουμε καλύτερα Τη Ορθόδοξία είναι η ιδεολογικοποίησή τη. Θα γίνει τη μόδα τώρα. Η Ορθόδοξη και η Ορθόδοξη. Δεν είναι πολιτισμική, δεν είναι έκφραση πολιτισμού. Δεν είναι πολιτιστικό γεγονός, ιστορικό γεγονός ή που μπορεί να ικανοποιήσει κάποια εθνικά συμφέροντα. Είναι σταυρός και ανάσταση. Είναι προσωπικό σταυρό και προσωπική ανάσταση. Είναι γρήγορση. Είναι αναζήτηση είναι πόθος και πόνος οικουμενικός που αγκαλιάζει όλους τους απονεμένου ανθρώπους που αναζητούν την αλήθεια και ενδυνάμει δυνάμει μεθαόλοι όλος ο κόσμος είναι είτε ζούμε στη γνώση είτε στην άγνοιά μας άνθρωπος που δεν συντρίβεται και προσευχή του δεν είναι οικουμενικό γεγονός ζει το ψέμα λέει στη συνέχεια ο Άγιος Άγιος Κλίμακος ο άνθρωπος που ζει μέσα στην κατάσταση σακηδίας κατηγορεί τον Θεό ότι δεν είναι ευσπλαχνικός και φιλάνθρωπος για ποιο λόγο γιατί ακριβώς η αμαρτία μας αδυνατίζει εσωτερικά μας γεμίζει ενοχές μας στενοχωρεί και επειδή δεν έχουμε την όρεξη, τη διάθεση τεμπελιάζομαι να αγωνιστούμε δεν μπορούμε να αισθανθούμε να βιώσουμε, να αποδεχθούμε την αγάπη του Θεού Η αγάπη του Θεού σε αποκαλύπτεται Δεν τη λαμβάνουν όλοι Γιατί κλείνουμε τα μάτια μας Η προσευχή είναι το άνοιγμα των αφθαλμών μας Για να μπορούμε να δούμε Να δούμε το Θεός είναι αγάπη Όταν λοιπόν εμείς κλείνουμε τα μάτια μας Και φυσικάζουμε και λέμε ο Θεός είναι αγάπη Θα μας φροντίσει Και δούμε πράγματα που δεν μας βολέμουν πού είναι η αγάπη του Θεού Λέμε ο Θεό είναι αγάπη και θα μας βοηθήσει. Και πέφτουμε σε μαρτυρίες και λέμε Μα πού είναι αγάπη του Θεού, πού είναι η χάρη του Θεού. Μα δεν τη ζήτησες. Ο Θεό είναι η άκρα διένεργα, το διώχνες και φεύγει. Τον καλείς και έρχεται. <κύχε> λοιπόν, όταν ο άνθρωπος δεν τεμπελιάζει, όταν ο άνθρωπος, συγγνώμη, τεμπελιάζει, και δεν είναι σε ανοιχτή γραμμή με την χάρη του Θεού, μου των Θεών, του φαίνεται σκληρός ο Θεό. Γιατί δεν λαμβάνει την πραγματικότητα του Θεού, τη χάρη του και την αγάπη του. Όταν ο άνθρωπος μπει σε δικασία προσευχής θερεμένη η καρδιά του Μαλακώνει η καρδιά του Και βλέπει ο Θεός είναι χαρά Ο Θεός είναι φως Ο Θεός είναι αγάπη Όταν δεν θερεμένεται η καρδιά μας Είναι παγωμένη και ψυχρανμένη Μας φαίνεται ανιαρή και αυτή η, η ζωή μας Χωρίς νόημα Για πραξία λοιπόν δεν σε αφήνει να στην αγάπη του τι λέει ο Άγιος Ιωάννης Εστίμακος, Η ακιδία φέρνει η την ώρα της ψαλμοδίας και αδυναμία την ώρα της προσευχής Παρακινεί λέγει το πνεύμα της ακιδίας να γίνονται με προθυμία επισκέψεις στους ασθενείς υπεθυμίζοντας το λόγο του Κυρίου η και ήρθετε πρός πρόσμε. Μας παρακινεί να πηγαίνουμε στους λυπημένου και στους ολιγοψύχους Μα λέει η ολιγόψυχο, η ακυρία δηλαδή. Επομένω, αυτό είναι που είπαμε: είναι θέμα διακρίσεω. Τούτο πει σε κακή νομία, φιένε. Αλλά να δούμε τι ταιριάζει στην περίπτωσή μα, την κάθε στιγμή. Όταν είναι ώρα ο μην το ρίχνει στη φιλανθρωπία. Και όταν είναι ώρα φιλανθρωπία, μην το ρίχνει στην προσευχή. Αλλά υπάρχει κάτι που ξεκάθαρε είπε ο κύριο μα: Να αγαπήσουμε τον αδερφό μα ω τον εαυτό μα, όχι παραπάνω από τον εαυτό μα. Έτσι λοιπόν αν θέλεις να δώσεις αγάπη δώσεις πρώτα στον εαυτόν σου. Γιατί την ασθενούσαν και ο λιγό ψυχή μας ποιος θα τη φροντίσει αν εμείς δεν αποφασίσουμε να τη φροντίσουμε και αν αναλογικά δεν φροντίζουμε την, την, την ψυχή μας το ότι και η φροντίδα που δίνουμε στους άλλους υπάρχει υποψία ότι δεν είναι αληθινή. Είναι το ψυχολογικό μας πόρο για να νιώσουμε σπουδαίοι και χρήσιμοι πρέπει να βάλει σε υποψίες μια φιλανθρωπία που δεν έχει αναλογικά και την ίδια φιλανθρωπία προς την ψυχή μας και την ίδια διάθεση φροντίδας και την ασθενούσα ψυχή μας Λέει στη συνέχεια ο Ιωάννης ενώ ειστάμεθα στην προσευχή μας υπενθυμίζει διάφορα αναγκαία πράγματα και χρησιμοποιεί κάθε τέχνασμα ώστε να μας αποτραβήξει από εκεί με κάποιαν αιτία ή παράλογη δηλαδή η αικηδία όλες οι σκέψεις, όλες οι αγωνίες όλες οι ανησυχίες για τα παιδιά για τα πράγματα θα έρθουν η προσευχή. όταν υπάρχει το κουτσομπολιό ξεχνύει όλα εκεί είναι για να χαλαρώνουμε κάποτε για να φανεί η παγίδα του πονηρού Έκανε ένας ασκητής αυτό το πείραμα Μιλούσε σε αδελφούς πνευματικά Που μαζεύτηκαν εκεί στη σκήτη Στη λαύρα Και άρχισαν όλα να ένας μετά τον άλλο Μόλις άρχισαν λέει Στον τάδε αδελφού συνέ, συνέβη και το τάδε γίνεται τάδε Άρχισαν κοτσομπολί Ξυπνούσαν όλοι Έτσι λοιπόν Γι' αυτό είπαμε Και προηγουμένω, Ότι η προσευχή μας Είναι η ώρα της προσωπικής μας κρίσεως το πως θα δούμε τον Θεό, αν είναι πρόσκληση ο Θεό ή αποπομπή για μα ο Θεό, θα φανεί στην προσευχή μας Την ώρα τη προσευχή, πώ θεχόμαστε τον Θεό, πώ αισθάνεται η ψυχή μα, τι βγάζει η ψυχή μα εκεί την ώρα. Η ποιότητα της προσευχής μας είναι αυτή που δείχνει αν στο παράδεισο ή στην κόλαση. από τώρα. Μην νομίζετε ένα άνθρωπο επειδή έγινε καλά έργα. Έκανε καλά έργα, κάνει καλέ πράξει, κοινωνικά αποδεχθέ σημαίνει ότι δέχεται και ο Θεό. Αυτό θα φανεί τι ποιότητα προσευχή έχουμε. Γιατί στην προσευχή έχουμε απέναντί μα τον Θεό όπω θα τον έχουμε και στο μέλλον τον αιώνα. Τι έχουμε τότε, το, αυτό θα έχουμε και στο μέλλον τον αιώνα. Αν η προσευχή μα είναι ανιαρά, δεν έχει ζωή, δεν έχει ζωντάνια, αυτό θα έχουμε και στην άλλη ζωή. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Τότε έχουμε το Θεό απέναντί μα και ήδη κρινόμεθα. Το καταλάβατε. Οι Ιώνας είναι από τώρα άνθρωπος ο οποίο δεν είναι με το να τα λέει με τον Θεό ενώπιος εν δεν υίζει στον Παράδεισο Η καρδιά μας εκφράζεται τότε, τότε αποκαλύπτεται Ενώ η στάμεθα στην προσευχή μας υπενθυμίζει διάφορα αναγκαία πράγματα και χρησιμοποιεί κάθε τέχνασμα ώστε να μας αποτραβήξει από εκεί με κάποια εύλογη νετία ή παράλογη, Θέλετε κάτι να ρωτήσετε, μέχρι Η μόνη αποδεκτή προσευχή ειναι η δεξιολογία. Δηλαδή, Όλε οι προσευχέ είναι αποδεχτές Ποιο σου είπε πω δεν είναι αποδεκτή, κάθε προσευχή είναι αποδεκτή. Να σας πω κάτι, κάπου το είχα διαβάσει, δεν ξέρω κάπου, και έναν απλόν προσκυνητή σε μία εκκλησίαν. Το ρώτησαν πώς προσεύχει και το τον βλέπω και με βλέπει. Αυτό να σου το πω κατεβασμένο. <laughs> Χαλάρωσε <laughs> στα χέρια του Θεού και μη σφίγγεσε και μην το πολυμελιτάς τι προσευχή πρέπει και άφης την καρδιά σου, πες τον σου στον Θεό Πολύ ανεβασμένο είναι αυτό <σφυγελίδι> Μόλις, ναι συγνώμη, πες, Θανασή <σφυγελίδι> Ο Αγίος του το κάποτε έχει φύγει μέσα στο του ότι και χωρίς ο Επαγγέλικο μπορούσε μπροσοθεί κατά την παράδοση της Εκκλησίας ένα αυτό και ένα άλλο ότι είπε που μου είχε ότι λέει Η αγάπη στον κόσμο δεν μπορεί παρά να πάσχει. Και αυτό, από ό,τι λίγο κα... νομίζω ότι εννοεί, εννοεί ότι εμεί με τα πάδια μα, ή στα βρόμε τον εαυτό μα με συγχάρη του Θεού, για να και αυτό είναι ότι συνεχώ πάσχει στον κόσμο και ίσω για εμά με την έννοια αυτή, ότι ως, εφόσον εμεί κόβουμε με τη χάρη του Θεού το θέλημά μα, στα αδρανίε μα, και εμείς έτσι μπορούμε και έχουμε κυραμία με το θησό σε αυτά δύο... σε αυτά δηλαδή. ναι, ναι. Λοιπόν, λέει μόλις σταθεί να προσευχηθεί η ακιδεία τον βυθίζει πάλι στον ύπνο και με άκερα χασμουριτά του αρπάζει από το στόμα το στίχο της προσευχής Αυτό φαίνεται όταν ξεκινήσει η προσευχή η αδρία ψυχή κατόρθωσε να αναστήσει το νου που ήταν νεκρός αυτή είναι η ανδρία της ψυχής να ζωντανέψει να μην απογοητευτεί ο άνθρωπος και να αναστήσει το νου που ήταν νεκρός Ακιδία όμως η ακιδία όμως και η οκνηρία κατόρθωσε να σκορπίσουν όλον τον πλούτο της ψυχής μητέρας λέει της ακιδείας ο Ιωάννης Κλίμακος είναι η ψυχική ανασθησία όταν χρονίσει ο άνθρωπος τα πάθη αρχίζει να αμβλύνεται η συνειδησίες του και να επέρχεται μία ψυχική αναισθησία σε αρχή τρομάζει με κάποια μαρτία. χρονίζει γρίζει, την αποδέχεσαι χρονίζει, και το αποδέχεσαι και στο τέλος λέει είναι φιλάνθρωπος εδώ, καλά είμαστε επέρχεται λοιπόν μία ψυχική αναισθησία με το χρονισμό των παθών η των άνω, και μερικές φορές η υπερβολική κόποση ψυγή και σωματική είναι η μητέρα τη Η λισμοσύνη των άνων Η ψυχική αναισθησία και η σωματική και ψυχική κόπωση Τέκνα της λέει της ακιδίας είναι η πνευματική ακαταστασία Και όταν μετακινείται ο άνθρωπος από τον έναν τόπον στον τον άλλον Δεν ησυχάζει δηλαδή ποτέ Ψάχνει τρόπο να η ζωή και χαρά αλλά αυτό όπου και να πάει θα αναγνωρίσει και θα δει ότι μέσα του το πρόβλημα είναι. Εχθήτης λέει είναι η ψαλμοδία, το εργόχειρο, η πρακτική εργασία δηλαδή και η σκέψη του θανάτου. Γιατί η σκέψη του θανάτου συνεργοποιεί την ευθύνη της ζωής σου. Και λες τι έκαμα εγώ τώρα, τι ιστορία διαγράφω, ποια είναι η προοπτική μου, ποια είναι η ζωή μου. Συνήθως άνθρωποι που χάσαν δικού του ανθρώπους έρχεται αυτό, γίνεται μια περίληψη του ανθρώπου που χάσαν και λένε τώρα τι ιστορία διαγράψει αυτός τι έζησε για ποιο λόγο υπήρχε και τρομάζει σε ποιο ανήλικος πνευματικός ήλικος όταν αισθανθείς αυτό το πράγμα και όταν δεν έχουμε θάνατο μπροστά το ξεχνάμε η μνήμη του θάνατου λοιπόν είναι αφορμίζοντα αίματος αλλά εκείνη που τελείωσε θανατώνει λέει την ακιδία είναι η προσευχή ενωμένη με την βεβαία ελπίδα των μελών των αγαθών να δούμε στη συνέχεια ένα άλλο θέμα κάνουμε μια εισαγωγή γιατί αυτό αρχικά θέλαμε να ξεκινήσουμε σήμερα και αυτό ήταν κάπως εισαγωγικά αναφέρει ο Άγιος Ιάννης ο τη δύναμη για ναι, ναι. τη σωματική κόπωση που ανακοιβήκατε ότι είναι ένας σύντος ώστε να δούμε την ακιδεία Αυτό είναι το αντίθετο, Πώς το εμεινεύει το Άγιος Συγγνώμη, επανέλαβε Η σωματική κόπωση είναι ένας σύντος ώστε να δούμε ότι έχουμε την Η σωματική κόπωση γεννά την ακιδεία <συγνώμη> Όχι καθόλου Η ψυχή κόπωση όταν άνθρωπο ταράσσεται με τους λογισμούς Με τη στενοχώρια με τις μέρημνες, με την αγωνία, με τους φόβους του Κουράσε τόσο που ο ελευθερικός Που χάνεται η δύναμη και η διάθεση προσευχής Η σωματική κόπωση εξαντλεί Τον άνθρωπο Και δεν έχει δύναμη να κάνει τίποτα Εξαντλεί τόσο που αφήνεται Πέφτει στο κρεβάτι, το ανοίγει την τηλεόραση Και μέχρι τον παρελείπνος Για να επαναληφθεί το έργο και την επόμενη μέρα Και την επόμενη και επόμενη Και χάνεται η ζωή μας μέσα από τα μα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ο άνθρωπο να βρει με διάκριση το προσωπικό του μέτρο των ψυχικών και σημαντικών του αντοχών και να τα σεβαστεί αυτά. Γιατί αν δεν τα σεβαστεί, θα μα εκδικηθούν. Ο υπερβολικός, σωματικός και ψυχικός κόπος δεν μας δίνει τη δυνατότητα για προσευχή. Άμα η εργασία μα είναι ένα είδο προσευχή, ωραία δικαιολογία. Άλλο προσευχή καταρχήν και άλλο εργασία Μπορεί βεβαίως η εργασία μας να γίνει προσευχή Εφόσον είναι πράξη αγάπης, φιλανθρωπίας, μνήμης Χριστού Αλλά αυτό για να γίνει χρειάζονται κάποιες βάσεις Και αυτή η βάση είναι το ξεκαθάρισμα της καρδιάς μας Που είναι υπόθεση προσωπικής προσευχής Χωρίς προσωπικό χρόνο για προσωπική προσευχή Δεν έχουμε τις προϋποθέσεις και η εργασία μας να γίνει προσευχή Στην καθημερινή μας προσευχή μπορούμε να δούμε από εδώ να μας δίνει λύσεις στα προβλημάτά μας και στις απορίες του αρμογενικά Δεν ξέρω ο Θεός πως λειτουργεί στον καθένα αλλά θα έλεγα πως αυτό είναι βατολογία είναι φλιαρία και είναι ένας από προσανατολισμός όταν εσύ δει το αγαπημένο σου πρόσωπο δεν κάθεσαι να φλιαρίσει τον απολαμβάνει. έτσι λοιπόν νομίζομαι πως είναι πολύ σοφή η ευχή το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμι όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος πέντε λόγους επιθύμησα να είπω Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμι το ελέησόμι πειραλαμβάνει τα πάντα Του Χριστού, το Πάτερ Υμό και μέσα δεν μπορούμε να βάλουμε τον εαυτό μας και να βρούμε τη σωστή θέση ο καθένας μπορεί να βάλει ό,τι θέλει ό,τι όπως ο Υμό, δεν έχει τα πάντα τα πάντα το έχει όσο... είναι, σωστά. είναι πλήρης βεβαίως η προσευχή να δούμε λοιπόν, Άγιος Χριόστομος μας ξεκινάει πολύ σημαντικά πράγματα που βρατούμε και στη συνέχεια και την επόμενη τρίτη αν θέλει ο Θεός λέει λοιπόν για τη δύναμη του λόγου πόσο θεραπευτικά λειτουργεί αυτό που ότι η μελέτη του λόγου κατανικά τον ισταγμό της ψυχής και την ακυρία. και λέει ότι η εκκλησία είναι ιατρείο <Λε> λέει διότι είναι πνευματικό και θεραπεύει όχι σωματικά τραύματα αλλά αμαρτήματα της ψυχής το φάρμακο δε των αμαρτημάτων και των τραυμάτων τούτων είναι ο λόγος το φάρμακο αυτό δεν κατασκευάζεται από βότανα της γης αλλά από λόγια που προέρχονται από τον ουρανό δεν το κατασκεύασαν χέρια ιατρών αλλά γλώσσες προφητών Προφήτης δεν είναι αυτός απλώς του προλέγει Προφήτης είναι αυτός που αποκαλύπτει τα μυστήρια του Θεού Δια λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος είναι διαρκές και δεν χάνει τη δύναμή του ούτε με την πάροδο πολλών ετών ούτε αποδεικνύεται ανίσχυρο από τη δύναμη των νοσημάτων η αλήθεια λοιπόν ο Λόγος του Θεού έχει δύο στοιχεία είναι διαχρονικός δεν κατανικάται από τον χρόνο και καμία αμαρτία δεν τον κατανικά με το να είναι ανίατη μπροστά στο Λόγο του Θεού αλλά ο Λόγος του Θεού θεραπεύει κάθε αμαρτία και στη συνέχεια διαχωρίζει τον πλούσιο και τον πτωχόν λέει για να δούμε και μια τοποθέτηση πατερική για την έννοια του πλούτου μεταξύ πλούσιου και πτωχού να δείτε τι λέει και ο πλούσιος λέει και ο πτωχός συμμετέχουν εις ωφέλεια του λόγου καθόμοιον τρόπο μάλλον δε όχι καθόμοιον τρόπο αλλά πολλές φορές φεύγει ο πτωχός, αφού έχει απολαύσει περισσότερα από τον πλούσιο γιατί άραγε διότι ο μεν πλούσιος κατεχόμενος από πολλάς φροντίδας και έχουν την υπερηφάνεια και την αλαζονία που προέρχεται από την ευπορία όπως για παράδειγμα η άσκηση όταν εξαντλητικά όταν κάνεις γονικλησίες και κουράζεσαι αυτή και μόνο η κόποση ταπεινώνει το σώμα, μπορεί να ταπεινώσει και την ψυχή. Έτσι λοιπόν και η ευπορία, η πολυτέλεια, επηρεάζει την ψυχή να επέρεται. Ενώ η πτωχή, αν μπορεί, δύναται μέσα από την πτωχή την εξωτερική να παραπενθούμε όχι απαραίτητο βεβαίω, και στην ταπείνωση. Έχω λοιπόν και την υπερηφάνεια και την αλαζονία που προέρχεται από την ευπορία. Ζώων με αδιαφορία καινοθρότητα δεν δέχεται το φάρμακο που προέρχεται από την ακρόαση των γραφών με μεγάλο ζήλο, ούτε με πολύ προθυμία. Ο δε πτωχό, ο οποίο είναι απειλαγμένο από μαλθακότητα, πολυφαγία και νοθρότητα και καταναλίζει όλον τον χρόνο του ισχυρονακτική εργασία και στου δικαίου κόπου, και από εκεί συγκεντρώνει πολύ φιλοσοφία για ψυχή. Γίνεται πιο προσεκτικό και πιο δραστήριο και προσέχει με μεγαλυτέρα να κρύβει ενισταλεγόμενα. λεγόμενα διότι το και φεύγει αφού έχει καρποθεί μεγαλυτέρα νοφέλια διότι έχει καταβάλει μεγαλύτερον τίμημα λέει όμως η συνέχεια δεν τα είπα αυτά για να κατηγορήσω απλώς τους πλουσίους ούτε δια να επενέσω τους πτωχούς διότι ο πτωχο, ούτε ο πλούτος είναι κακός αλλά η κακή χρήση του πλούτου ούτε ο πτωχή είναι καλή. Αλλά η καλή χρήση της πτωχίας. Ετιμωρείται ο πλούσιο εκείνο εις την περίπτωση του Λαζάρου από το Ευαγγελικό Ανάθμισμα που ξέρουμε όχι επειδή τον πλούσιο, ήταν πλούσιος αλλά επειδή ήταν σκληρός και απάνθρωπος. Επι, Επινείται ο, επι, ο πτωχός εκείνος ο ευρισκόμενος εις τους κόλπους του Αβραάμ, όχι επειδή τον, ήταν πτωχός αλλά επειδή υπέφερε την πτωχία με ευχαρίστηση. Από τα πράγματα λοιπόν δείστε πως θα διακρίνει ο Άγιος Χρισόστομος Άλλα μεν είναι εκφίσεως καλά αλλά δε αντιθέτως εννοεί κακά και άλλα ούτε καλά ούτε κακά αλλά έχουν μία μέση θέση Διαχωρίζει λοιπόν τα πράγματα εκφίσεως καλά, εκφίσεως κακά και κάποια μέση θέσεως που ούτε καλά ούτε κακά εκφίσεως είναι Να δούμε πώ τοποθετεί τον πλούτο Είναι καλόν Πράγμαν η ευσέβεια εκφύσεως Κακόν δε η ασέβεια Καλόν η αρετή Κακόν η πονηρία Ο δε πλούτος και η πτωχή αυτά καθε αυτά δεν είναι ούτε τούτο ούτε εκείνο Γίνεται δε τούτο ή εκείνο από τη διάθεση εκείνων που τα χρησιμοποιούν Ανάλογα πώ τα χρησιμοποιούμε γίνονται αυτά αγαθά ή κακά διότι αν με χρησιμοποιήσεις τον πλούτο σου διαφιλανθρωπία σου έχει γίνει αφορμή καλού αν δε ισαρπαγάς και πλεονεξίας και αυθερεσίας μετέτρεψες την χρήση του προ το αντίθετο τι καθαρό μυαλό έχουν οι πατέρες μας πως απλά τα ξεκαθαρίζουν όταν είσαι άνθρωπος προσευχής και είσαι ερωτευμένος με τον ένα ενός δε στιχρία καθαρίζουν και τα υπόλοιπα Ξελανπικά το μυαλό σου, η καρδιά σου τα βλέπεις τόσο ξεκάθαρα τα ίδια μπορούμε να πούμε και δια την διότι αν με, με γενοψυχή υποφέρει αυτή ευχαριστών το δεσπότη σου έχει γίνει αυ, αυτή η αφορμή και υπόθεση στεφάνω αν όμως βλασφημίζει αυτό αυτόν που την έκαμε και κατηγορείς την πρόνοιαν αυτού έκαμες πάλι κακήν χρήση του πράγματος αλλά όπω εκεί δεν ήταν αιτία τη πλειονεξίας ο πλούτο, αλλά αυτό που έκαμεν κακή χρήση του πλούτου, έτσι και εδώ για τη βλασφημία δεν θα κατηγορήσουμε την πτωχία, αλλά εκείνο που δεν ήθελε να την υπομείνει με σοφροσύνη. Διότι παντού και ο έπαινο και η κατάκριση προέρχεται εκ τη ειδική μα γνώμη και προθέσεω. Όλη η ιστορία είναι μέσα στη πρόθεση τη καρδιά μα, τι συμβαίνει. Ποια είναι η διάθεση και η πρόθεσή μα. Καλός είναι ο πλούτος Αλλά όχι εν γένει, Αλλά εις εκείνον που δεν έχει αμαρτία Πονηρά είναι πάλι η παινία Αλλά όχι γενικά, γενικός Αλλά στο στόμα του ασεβούς Επειδή δυστροπή Επειδή βλασφημή Επειδή αγανάκτη, Επειδή κατηγορεί των δημιουργών Και αυτό όλο ξέρετε είναι η υπόθεση Το αποθέτει όλη τη μας, στη ζωή. μας στη ζωή Έτσι είναι Τα περισσότερα πράγματα είναι εκφίσεως μέσα Ούτε καλά ούτε κακά Η προαίρεση μας διά... και η διάθεσή μας Τα κάνει καλά η άσχημα Το ίδιο πράγμα Για κάποιον άνθρωπο μπορεί να ισοτηρεί Για κάποια απώλεια Είναι πως το παρασθέτουμε θα Και αυτό εξαρτάται από την προαίρεσή μας Και αυτό που έχει ανάγκη θεραπεία είναι η προαίρεσή μας Γι' αυτό επισημαίνουμε πόσο σημαντικό είναι Να απαρνηθούμε Το πνεύμα της ακιδείας και του νησταγμού Και να ζωντανέψουμε να έχουμε ανδρείο φρόνημα. Στη συνέχεια δε λέει ο Άγιος Χρυσόστομος και αυτό θα το δούμε την επόμενη φορά αναφέρει λοιπόν ότι ο Λόγος του Θεού έχει μεγάλη αξία γιατί έχει διαχρονικότητα δεν επηρεάζεται από την πτωχή των πλούτων έχει την ίδια δύναμη για τον κάθε άνθρωπο αλλά και έχει ένα στοιχείο ακόμα Λόγος του Θεού. Δεν κοινοποιεί τα αμαρτήματα τον ανθρώπο Και αναφέρει συνέχεια ολόκληρο κείμενο ο Άγιος Χθόστομος Πόσο βλαβερόν είναι για την ψυχή Η δημοσιοποίηση των αμαρτημάτων Κάνει μεγάλη ζημιά στον άνθρωπο Δεν είναι θεραπευτικό το να δημοσιοποιούμε τα σφάλματα των ανθρώπων Να τα κοινοποιούμε και να τελέγχουμε Δεν είναι απλώς υπόθεση κατακρίσεω. Αν δεν λειτουργεί παιδαγωγικά και θεραπευτικά Δεν είναι τυχίο που ο κύριο μας αναφέρει όταν συμβεί κάτι σε κάποιον άνθρωπο Πάρτον και μίλησε του μεταξύ, μεταξύ αυτού και σου μόνο Πάρτον τον ιδιαίτερος και ομίλησε Γιατί λέει κάπου ο, Χρυσός, ο Άγιος Χρυσόστομος Κακό και αμαρτία η οποία δημοσιοποιείται θρασίτερη γίνεται γιατί λέγει ο άνθρωπο, έχει μία παρηγοριά με στην αμαρτία του ότι δεν έγινε γνωστή για να γίνερε ζήλο στου ανθρώπου. Μέσα στην παρηγοριά, το ότι δεν είναι γνωστά τα σφάλματά του μπορεί να το θεραπεύσει. Μπορεί να δώσει τον λόγο θεραπεία. Αν όμω χάσει αυτή την παρηγορία, τότε αποθρασύνεται και γίνεται χειρότερο. Θα δούμε αυτό που έχει και βάση ψυχολογική και βάση πνευματική. Αναφέρεται ένα περιστατικό στα γεροντικό πως κάποιος αδελφός σε κάποια σκήτη επόρνευσε και τον ψάξανε που βρίσκεται για να τον διώξουν από, το, από την σκήτια και ο γέροντας διακριτικός λέει δεν είναι εδώ, δεν είναι ο πατήρ αυτός τον έβαλε σε επιθάρια και κάθεσε από πάνω και αφού δεν βρήκαν τίποτα επιτίμησε ο αδελφός και το διώξε και όταν ήρθε ο αδελφό, τον ήλεγξε για να τον, διορθώσει. Και τον έφερε σε επανόρθωση γι' αυτό η υπόθεση της αγωγής χρειάζεται μεγάλη διάκριση χρειάζεται να σεβαστούμε την ψυχή του ανθρώπου. θα δούμε λοιπόν στη συνέχεια την επόμενη τρίτη αν ο καλός Θεός θέλει αυτό το ζήτημα της μη δημοσιοποίησης των σκανδάλων, των αμαρτιών λοιπόν ε, την περασμένη τρίτη Επολύθηκαν κάποια πράγματα έξω. Αυτά δεν ήταν για να κερδίσουν κάποιοι άνθρωποι. Είναι για να σα το λέω. στη μονή του Σινά που είναι άνθρωποι που δεν έχουν να ζήσουν. Και τα στέλνουν εδώ, τα πουλούν κάποιοι άνθρωποι και του τα στέλνουν εκεί για να ζήσουν. Και αυτέ ήταν 300 οικογένειε. μονή του Σινά. Την επόμενη Τρίτη θα υπάρχουν αυτά και την κυριακή μου δεύτερη λειτουργία. Αυτό μου είπε να σα το πω για να δείτε χρήματα μαζί σα να ψωνίσετε. Άκουι τώρα τι Λοιπόν, την πέμπτη βράδυ έχουμε αγρυπνία για σου στέλνω. Διευχών των αγίων πατέρων ημονική.